Μέρος γάμα όρια και συνθέσεις. Κεφάλαιο 9. Όταν η επιστήμη συναντά την κοινωνία. Η επιστήμη δεν αναπτύσσεται σε κοινωνικό κενό. Οι ερωτήσεις που τίθενται, οι έρευνες που χρηματοδοτούνται και οι εφαρμογές που υλοποιούνται επηρεάζονται από πολιτικές προτεραιότητες, οικονομικά συμφέροντα και πολιτισμικές αξίες. Όταν η επιστημονική γνώση εξέρχεται από το εργαστήριο και ενσωματώνεται στην κοινωνική πρακτική, μετατρέπεται σε δύναμη με πραγματικές συνέπειες. Τα αναπάντητα ερωτήματα σε αυτό το πεδίο δεν αφορούν μόνο το τι γνωρίζουμε. Αλλά πώς χρησιμοποιείται αυτό που γνωρίζουμε και ποιος φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες. Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τρεις κρίσιμους άξονες αυτή της συνάντησης. Τη σχέση επιστήμης και πολιτικής τη σύγκρουση τεχνολογικής δυνατότητας και ηθικής και την έννοια της ευθύνης της γνώσης. 9,1 Επιστημονική γνώση και πολιτική Η επιστημονική γνώση συχνά παρουσιάζεται ως ουδέτερη βάση για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Στην πράξη, όμως, η σχέση επιστήμης και πολιτικής είναι σύνθετη και αμφίδρομη. Η επιστήμη μπορεί να ενημερώνει την πολιτική, αλλά δεν μπορεί να την υποκαταστήσει. Το αναπάντητο ερώτημα αφορά το πώς μεταφράζεται η επιστημονική γνώση σε πολιτική δράση. Τα επιστημονικά δεδομένα περιγράφουν καταστάσεις και πιθανότητες, δεν καθορίζουν στόχους ή αξίες. Η επιλογή πολιτικών μέτρων προϋποθέτει αξιολογικές κρίσεις, προτεραιότητες και αποδοχή κόστους, στοιχεία που δεν προκύπτουν από την επιστημονική μέθοδο. Συχνά. Η επιστήμη καλείται να νομιμοποιήσει πολιτικές αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί. Σε άλλες περιπτώσεις, αγνοείται όταν τα συμπεράσματα της συγκρούονται με κυρίαρχα συμφέροντα ή βραχυπρόθεσμες στρατηγικές. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιστημονική γνώση εργαλειοποιείται. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο, διότι δεν υπάρχει σαφές όριο ανάμεσα στη συμβουλευτική λειτουργία της επιστήμης και στην πολιτική. Ευθύνη της απόφασης. Η διατήρηση αυτής της διάκρισης είναι απαραίτητη για τη δημοκρατική νομιμοποίηση και την επιστημονική αξιοπιστία. 9,2 τεχνολογία και ηθική. Η τεχνολογία διευρύνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αλλά ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει τις συνέπειες των επιλογών μας. Κάθε νέα τεχνική δυνατότητα γεννά το ερώτημα όχι μόνο αν μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά αν πρέπει. Το αναπάντητο ερώτημα της ηθικής της τεχνολογίας δεν επιλύεται με τεχνικά κριτήρια. Η αποτελεσματικότητα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα δεν ταυτίζονται με το ηθικά αποδεκτό. Αντιθέτως, συχνά συγκρούονται με αξίες όπως η ιδιωτικότητα, η ισότητα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η δυσκολία εντείνεται από την ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης. Οι ηθικές και θεσμικές δομές κινούνται βραδύτερα από τις τεχνικές δυνατότητες, δημιουργώντας ένα κενό ρυθμίσης και κατανόησης. Το αποτέλεσμα είναι η εκ των υστέρων αντιμετώπισης συνεπειών που θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό, διότι δεν υπάρχει καθολικό ηθικό πλαίσιο που να εφαρμόζεται σε όλες τις τεχνολογίες και σε όλα τα κοινωνικά συμφραζόμενα. Η ηθική της τεχνολογίας απαιτεί διαρκή δημόσιο διάλογο και αναθεώρηση, όχι έτοιμες απαντήσεις. 9,3 Ευθύνη της γνώσης Η γνώση δεν είναι απλώς απόκτηση πληροφορίας, είναι δύναμη. Όσο αυξάνεται η ικανότητά μας να παρεμβαίνουμε στη φύση, στην κοινωνία και στον ίδιο τον άνθρωπο, τόσο εντείνεται το ερώτημα της ευθύνη. Το αναπάντητο ερώτημα εδώ αφορά το ποιος φέρει την ευθύνη για τη χρήση της γνώσης. Είναι ο επιστήμονας που την παράγει, ο θεσμός που τη χρηματοδοτεί, ο πολιτικός που την ομοθετεί ή η κοινωνία που την αποδέχεται. Η ευθύνη διαχέεται, καθιστώντας δύσκολη τη λογοδοσία. Παράλληλα, η επίκληση της ουδετερότητας τη επιστήμη μπορεί να λειτουργήσει ως άρνηση ευθύνη. Αν η γνώση θεωρείται απλό εργαλείο. Τότε οι συνέπειες αποδίδονται αποκλειστικά στη χρήση της. Όμως η επιλογή του τι ερευνάται και πως δεν είναι ουδέτερη. Η ευθύνη της γνώσης δεν συνεπάγεται περιορισμό της έρευνας, αλλά συνειδητοποίηση των συνεπειών της. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο, διότι αφορά τη σχέση ανάμεσα στην ελευθερία της γνώσης και την κοινωνική ευθύνη. Μια σχέση που δεν μπορεί να ρυθμιστεί πλήρω εκ των προτέρων. Μεταβατική παρατήρηση. Η συνάντηση της επιστήμης με την κοινωνία αποκαλύπτει ότι τα αναπάντητα ερωτήματα δεν βρίσκονται μόνο στα όρια της γνώσης, αλλά και στα όρια της συλλογική ευθύνης. Η επιστημονική πρόοδος χωρίς κοινωνικό στοχασμό κινδυνεύει να απολέσει την ομιμοποίησή της, ενώ η κοινωνική απόφαση χωρίς επιστημονική κατανόηση κινδυνεύει να είναι αυθαίρετη. Στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο. Το βιβλίο στρέφεται στη συνολική σύνθεση. Πώς ζούμε. Αποφασίζουμε και προχωρούμε σε έναν κόσμο όπου τα αναπάντητα ερωτήματα δεν εξαλείφονται. Αλλά μας συνοδεύουν.